Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μαχασχέτας". γοητού Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Ναργιλέδες και τσιμπούκια. Κατεβάζει ο βόσβολος κάτι περάσματα ψαρίσα, να στα αγγίστρι και να σκοτώνουν διλακέρδες πια θα πρωτοτσιμπίσει. Δώσε με και μένα φύγε. πάνω στα ρεύματα τα θαλάσσια τρέχουνε τα παποράκια λεωφορεία. Μπουζούκα, ντα, γεννισαντά, να πάνε και να έρθουνε στα νησάκια με τις πλούσιες επαύλεις, και άλλα παποράκια περνάνε από τον τολμάμπαξέ και πάνε πέρα στα θεραπιά και στην ξύλινη αλυσίδα της μαύρης φάλασσας. Τα μεγάλα ποστάλια τα δένουνε στι μαδούρε ή τα ακοστάρουνε πάνω στην της Ντογάνας. Όλο τούτο το γιοφύρι του Γαλατά, το περνάνε χιλιάδες άνθρωποι όσο είναι η μέρα του Αλλάχ. Την νύχτα, ε, όσο να είναι λαχταράει και κομμάτι καρδούλα να κάνεις μονάχο σου το τραβέρ σου, καθώ είναι κάτι παιδάκι του το και του παλουτιού, που δεν το έχουν και σπουδαίο να σου καρθώσουν το μπιτσάκι στο σβέρκο και να σε ξαφρίσουν από τις δληρήτσει και από το ρολόι σου. Άλλος. Μυστήριος και διαφορετικός ο κόσμος της πιάτσας στην Ισταμπούλ. Πάνω στο μεγάλο δρόμο του Πέραν και στα διπλανά τα σοκάκια, έχει κάτι μαγαζά με και με σιρήνες, τρίτη κατηγορία, και γύρω γύρω στι γωνιέ τη στείλουνε τέσσερι τέσσερι πέντε πέντε κάτι μυστήριε μάπε που μυρίζουν έγκλημα 37 μέτρα περιφέρεια. Κάθε τόσο οι κλούβε τη πολί γυρίζουν και του μπαουλιάζουν. Οι πολιτσμάνοι σφυράνω ένα σταλουνού, γίνονται κάτι ψηλή φόνη στα μαγαζά, γίνονται κάτι ψηλολιστίε στα πέριξ και μη γελαστεί αδερφάκι μου και κάνει κυκλοφορία με γυναίκα πάει στη φάγανε. Και μπορεί άμα κάνει το ζώρικο, να σε βρούνε το πρωί του και να μην ξέρει κανένας πως πήγες Και ποιο δρόμο τράβηξες να ταμώσεις τον προφήτη στο παραδεισό του Και μην τε σε σίγουρος, διότι ο ταξιτζής έχει να πούμε και το συνοδό του Και δεν είναι σπουδαίο να σε τραβήξουν εκεί δυο παρέα από τον μπάνο δρόμο και να Τέλος πάντων να σε ταλαιπωρήσουν και σένα και την κυρία Όλα τα άλλα είναι όμορφα. Ο Βόσπορος, οι γραφικές του γωνιές, τα ωραία του κέντρα, από τον Μπεμπέ και εκεί δίπλα στη θάλασσα που θυμίζει ελβετικό τοπίο λίμνη, μέχρι την απέναντι ακτή της Ασίας, που τέλος πάντων καλό είναι να μην έχεις πολύ μαζί της. Ο Λάζαρος ο Ιδράργυνος κατέβηκε στο γαλατά από ένα του τυπάδου με ελληνικό πασαπότη που έγραφε «Επάγγελμα έμπορος». Όπως γίνεται με τα ελληνικά πασαπόρτια, το βάλανε και το δικό του κάτω κάτω με τα τελευταία. Περίμενε και δύο ώρες να το θεωρήσουμε. Αργούνε πολύ αστυνομικοί και στο κουμέρκι κάννε 20 λεπτά τη βαλίτσα έτσι και είσαι Γιατί δεν μπορεί, κάτι υποκτώ στη εσύ στην πόλη για να άρχισε καλά του καθούμενου. Και απ' έξω τον περίμενε το αυτοκίνητο του Χασάντ που ούτε φάνηκε ούτε έδωσε συνιάλο ότι περιμένει Ρωμιό εξ Ελλάδος, να μην ψηλιάσει τώρα η κατάσταση και δώσουμε σήμα Τέλος πάντων νετάρισε καμιά φορά με τους λεβέντες της γραφειοκρατίας ο Λάζαρος τίποτα δεν του βρήκανε και του γράψανε με τεμπεσίρι το «Περάστε στη βαλίτσα του» Βγήκε όξο, άναψε τσιγάρο, κοίταξε γύρω του και το ζήγωσε ένα μικρός τουρκαλάς με το χαμόγελο Λάζαρος εφέντης Ναι Έκανε ο Λάζαρος που δεν ήξερε ούτε το έβετ να πει τούρκικα Γκέλ Πήγε μαζί του Μπήκε μυστήρια μέσα στα αυτοκίνητο Και ένα σου να σου χαρά χαρούμενος ο Χασάνη να αντανοίγει την αγκαλιά Ο Σκέλντίν Τράβηξε τα μάξη μέσα από κάτι σοκάκια μυστήρια Που χώραγε δεν χώραγε Μπήκε σε δρόμου μεγαλύτερου, Μπολβαρσί του δέγανε Είδε και κακό. Όλε οι τράπεζε μπανκασίρε κλαμαριζόντουσαν με φωτεινά γράμματα. Σκέφτηκε ο Λάζαρο: Εδώ τα πράγματα από λεφτά δεν πάνε καλά. Όπου βλέπει πολλέ τράπεζε, οικονομικά στενόματα έχουν. Το ρώταγε και με τα σπασμένα του ελληνικά ο Χασάνη: Εσύ καλά ήρθε Τζάνου, Καλό Ντενίζ, καλό Τάλασσα ήρθατε. Τέτοια φιλοφρονέστατα και φιλικότατα, μέχρι που ανεβήκανε πάνω στο ταξίμι, πήραν ένα κατήφορο 80 μοίρες και σταματήσανε σε μια γωνιά. Πήδηξε ο μικρός μπροστά από το σοφέρ, ζαλώθηκε τη βαλίτσα και χτυπήσανε την πόρτα. Καλό το διαμέρισμα, καλό το δωμάτιο, μόνο που δεν είχε πατζούρια και σκεπάζανε το φω με βαριέ κουρτίνε. Εγκαταστάθηκε ο Λάζαρος, έβγαλε τα πραματά του, γέλασε από χαρά ο Χασάνης, τον χτύπησε στην πλάτη, φιλίες και πράγματα και του είπε «Όξω απόψε μη βγεις, εγώ τα βούκ και τζορμπά και καλκάνι και τα και και ό,τι τραβάει ψυχή σου θα να φας και να ξεκουραστείς. και αύριο βλέπουμε». Έμεινε το λοιπόν σόλο ο Λάζαρος ο Ιδράγυρος, ξάπλωσε συγκαριόλα με τα παπούτσια. Άναψε τσιγάρο και έπεσε στη σκέψη τη βαριά. Κίνη τη σκέψη την πονηρή που την είχε μάθει μέσα στη πιάτσα την πονηρή, την πειραιότικη και τη φλογάτη. Ο Λάζαρος ο Ιδράργυρος ήταν ένα, να πούμε, σοβαρό πρόσωπο και έκανε σοβαρές ζουλίες. Φορούσε γραβάτα, έκοβε τα νύχια του, ξουριζότανε καλά και παστρικά, μίλαγε πλούσια και έδινε πουρμπουάρ σαν και στα ταξί. Δεν κατέβαινε μίτε σε μπαγμουτατζίδικο, μίτε σε τεκέδε. Με γυναικά για τις πιάτσες πάσες δεν έκανε. Βαρύς, ωραίος, μετρημένος και σοβαρός. Έτσι και τον κοζάριζε τον έκοβες αμέσως ότι δεν είναι του ταραφιού, αλλά ότι δεν είναι και αγαθιάρης. Είχε κάτι να πούμε που σούπερνε τον αέρα και δεν σήκωνε φουμάρισμα. Οι καλοί μάγκες τον ξέρανε τον Ιδράργυρο και για τούτο τον είπανε και Ιδράργυρο. Είχε κάτι αδερφάκι μου που δεν πιανότανε με το τίποτα Κι δά που νόμιζε ότι τον κρατάς Γινότανε πέντε κομμάτια και σου φεύγε από το χέρι Οι άλλοι, οι μαγκιά χωνάκι, δεν το ξέρανε Αλλά κάπως και τον μυριζόντουσαν στον αέρα Δεν είναι να πούμε ροδάκινο και ας έχει φλούδα βελούδο Το οποίον... Έτσι και καμιά φορά κατέβαινε στην τρούμπα περί του ο Λάζαρος Κάνανε όλοι στο ανοιχτό Αφού να πούμε και βλέπανε ότι ο καταστηματάρχης του μιλάει με το διατάξτε Και υψημένει με σεβασμό Ο Λάζαρος έκλεινε τις δουλειέ, Έπινε πέντε ποτήρια μουγκά και έφευγε σοβαρός και βαρύς Κάνα δύο βολές κάτι παιδάκια τη καλούμπας Πήγανε να ανοίξουν παρτίδα πλάκα Σηκωθήκανε δύο και τα πειθαρχείο. Καθίστε φρόνημα και με τον κύριο οχιβόλτες. Καταλάβανε τα παιδάκια και το σήμα πήρε να ανάψει στην πιάτσα. Δικός μας από οικογένεια. Το οποίο έπεσε ο Λάζαρος στον Τεμενά. Μάλιστα κύριε και ότι γουστάρετε. Είπανε τα δικά τους, μεγάλο μαχαίρι, μεγάλες παρτίδες, αρχηγός. Τώρα τώρα στη μαγιά είχε πέσει και το Αμερικάνικο και τους λέγανε εμπόσιδες στους δοντιαστούς. Κάτι μυριζότανε ο κόσμος, κάτι μυριζότανε και η καταδίωξη. Μέχρι δηλαδή που πέσανε λαγονίκες να του πάρουν το ρο. Ο Λάζαρος συνανθίστηκε στον αέρα. Έκανε εμπόριο τίμιο, ξηρού καρπούς χοντρικό, Είχε μαγαζί, δεν έβγαινε άκρη, δεν βρήκανε μίτε σουσάμι. Με τούτο εδώ το εμπόριο που ζουριέρα φίνα, τράβαγε στα ταξίδια το Λάζαρο, σαν Αλεξανδρούπολη, Σαλονίκη, Βόλο. Έκλεινε παρτίδες, φουντούκι να πούμε και μυγδαλόψυχα και καρύδια και σταφίδες απ' όλα. Πέσανε οι λαγονίκες να ψάξουν τα τσουβάλια. Βρήκαν ότι δήλωνε η φορτωτική. Το πράμα ούτε το παράλαβε ποτέ, ούτε το έδωσε ο ιδράργυρος. Και την έψυνε τη δουλειά έτσι φίνα που δεν τον έβρισκε μη τεραντάρι. Πρώτα πρώτα ψήναν ένα υπάλληλο του ξενοδοχείου όπου πάγαινε. Κατέβαινε να πούμε τώρα ο Λάζαρο στην Κομοτινή. Το πράγμα είχε περάσει από πάνω από το Εντύρνε και το κράταγε ένα Τούρκο στο χωράφι του. Μήτε τον Τούρκο, μήτε του Μεσίδε έβλεπε καθόλου ο Λάζαρο. Όλο το γύρο σογγεζί τον έφερνε τον Καρσόνη. Καλώ. Κατέβαινε το λοιπόν τώρα στο ξενοδοχείο Ιδράτηρο και έκανε με σύνδεσμο τον Καρσόνη το κλείσιμο. Μετά γύριζε στην αγορά τη ξηροκαρπία και έκανε ταραβέλη ραβέλη το μαγαζί του και εφόσον τον καρζόνι δούλευε να πούμε στο ξενοδοχείο με τον πελάτη μιλούσε και γινόταν η φτιάξη. Πλέρονε ο Λάζαρος, τα βολεύανε οι Τούρκοι να το φορτώσουνε στου βοηδαραμπάδες το εμπόρευμα, το κατεβάζανε στη δράμα να πούμε, στη ξάνθη, από εκεί το έπαιρνε ο άλλος με άλλο όνομα, το έφερνε στις κάτω πιάτσες, αλλού το ξεφορτώνανε, άλλοι το παραλαβαίνανε, άλλοι το δίνανε, ο Λάζαρος μήτε που το βλέπε. Έκανε το κουμάντο του από ψηλά και τη γάζωνε έξυπνα Αυτός τους ξηρούς καρπούς του και χαίρεται Ωραία η δουλειά που δεν δίνει βάση σε τίποτα Με τον ίδιο τρόπο έπιανε και το παραδάκι ο Λάζαρος Κατέβαινε να πούμε στην πιάτσα και έβλεπε πρόσωπο τους μεγάλους Κλείνανε τη δουλειά στα τόσα και χαίρεται ο μεγάλος τώρα πασάριζε το παραδάκι σε ένα ασθαμπάριστο, πάγαινε ο ασθαμπάριστο στο μαγαζί και έδινε το μάτσο για ξηρό καρπό, πολλές φορές δεν το ξέρει και όλα στα αλήθεια. Μόλις τάπιανε ο Ιδραργύρος, τηλεφωνούσε σε δικό του. «Δώστε τόσο πράμα θα έρθουν να το πάρουν». Εκείνος που έπαιδε το τηλεφώνημα, μήτε τον έβλεπε ποτέ το Λάζαρο, αλλού είχε στέκει και άλλες φτιάξεις έγινε. Παράδεινε λοιπόν σε άλλονε, τέλεια άγνωστο, και δουλειά γινόταν. <Κι> Όλο το πάρσο εμπόριο είναι να σου έχουν εμπιστοσύνη. Και ο Λάζαρος ποτέ δεν αθέτησε λόγο και δεν έριξε άνθρωπο. Και επειδή τώρα να πούμε δεν έκανε ταραβέρι με τα ρετάλια, να τους φύγουνε τίποτα σάλια και να τον εκθέσουνε, στεκότανε πάντα του Κύριο και μέγα. <Κι> Πώς έρχεται τώρα η φτιάξη να πάει ο Λάζαρος στην πόλη εδώ, είναι άλλη ιστορία. Το κακό ξεκινάει από την Νάπολη στην Ιταλία, μάλιστα κύριε. Ήρθε δηλαδή εξόριστος στη Νάπολη ένας Ιταλοαμερικάνος γκάξερ μεγάλος, Λουτσιάνο το μικρό το όνομα. Και επειδή η μίγα οπουπα ευρωμίζει, έπιασε τα αγκέμια ο Λουτσιάνο και έγινε ο βασιλια στον υπόκοσμο της Νάπολης. Λαχαίνει όμως να έχει και η Αμερική τους τη που πολύ τη γουστάρνε τη Μαριχουάνα μες ζαζοτσιγάρο. Και η Μαριχουάνα ένα είδος χασίσι είναι με άλλο ψήσιμο λαδερό, αλλά πάντα χασίσι. Και το καναβουράκι του Θεού το καλλιεργούνε πολύ στην Ανατολή, καθώς είναι και ιερό, γι' αυτό λένε ντερβίσιδες τους χασικλίδες. Από το που την πίνουν οι καλόγεροι του Ισλάμι ντερβίσιδες βγήκε το όνομα. Τούτο δω ο Λουτσιάνο την έκανε την Άπολη να πούμε ένα είδο σταθμό. Μάζευε τα Χασίσα και τσίφα Αμέρικα. Γέμισε τώρα να πούμε Ηνωμένη Πολιτεία ναρκωτικό, τρελάθηκε η τελωνιακή αστυνομία. Από εδώ από εκεί βγάλανε την άκρη να σου ο Λουτσιάνο τον πρωτολίκο. Έλα όμω που δεν πιανόταν ο άτιμο, την ήξερε καλά την οργάνωση. Αλλά Αμερικάνα. Η Πολίτσια τη Φινάτσα η Ιταλική. Το πήρε φιλότι μου. βενζινά βενζινάκα τη λάντσια στι θάλασσε, ψάξιμο από δω, κυνήγιοι, πολίτσια στραντάλε στα φορτηγά. Πιάσανε κόσμο, το ρημάξανε του Λουτσιάνο. Αλλά ο ίδιο όλο και βγαίνει λάδι. Και επειδή έχει ζημιέ σοβαρέ, σαν πρακτικό άνθρωπο σκέφτηκε να μεταφέρει το κέντρο του αλλού. Πιο ωραίο μέρο από το δικό μα δεν γίνεται. Να σου και πέσανε στην Ελλάδα τα τζίνια του. Το οργανώσαν από εδώ, το οργανώσαν από εκεί Αντινάπολοι το κατεβάσανε σε εμά στο σημείο σταθμεύσεως Έλα όμω που τα δικά μας τα παιδιά είναι εξύπνια και δεν το τρώνε το κορόμίλο. Κάτι ανθιστήκανε, κάτι λιανοτάρια τσακώσανε Κάνανε τις αναφορές τους, έπεσε στη μέση η Ιντερπολ Πρέπει να εξουδετερώσουμε την οργάνωση Άρχισε το κυνήγι, καινούργιες ζημιέ ο Λουτσιάνου Πόρκα Πιάσανε πράμα πολύ οι δικοί μας, άδειασε η αγορά, μέχρι που οι μάγκε που θέλουν 1,5 δράμα την ημέρα δεν βρίσκανε μη τεδοντιά. Έλαχε δηλαδή τώρα οι περισσότεροι της δουλειάς να πέσουνε με τον Λουτσιάνο και είτε τους πιάσανε είτε κιωτέψανε και κάνανε κράτη. Ο Λάζαρος ο Ιδράργυρος δεν ήτανε κορόιδο, να πάνε από αφεντικό κάλφας. Ας δουλέψουνε τα παιδιά με τους ξένους. Εγώ καλά τα κονομάω στη δικιά μας την πιάτσα. Όλοι όμως τούτη αναμπουμπούλα του χάλαγε το ζύγι. Έχασε τους εμπόρους του, έχασε τους προμηθευτές του, έχασε τις πηγές του. Και από την άλλη άκρη της θάλασσας το ίδιο παθανήκε Τούρκη. Σταμάτησε το εμπόριο. Ξενερίσανε. Μήνανε τώρα κάτι ρετάλια, ο Λάζαρος σου ήξερε, ήρθε σε επαφή. Έχετε? Έχουμε. Θέλω. Έλα όμως να το πάρει. Ωραία, μια κουβέντα είναι. Πώς να ανοίξεις παρτίδες με παιδιά που τέλος πάντων δεν τα ξέρεις και καλά. Ξενομέρωσε, ρίχνουνε. Κι αν δεν ο δίκιος. σου. Λέει ο Λάζαρος, θα πάω μοναχός μου, γιατί αν σύλλω άλλον μπορεί να πέσει σε ξεροπύρατο. Ήρθε λοιπόν στο πίτσι-πίτσι με το Χασάνι. Έδωσε και δήλωση «Πάω να φορτώσω φουντούκι εκ Τουρκίας» και μπήκε στο Αιγαίο. σου τον τώρα στην Ισταμπούλ να κάνει το λογαριασμό του. Ωραία και καλά χρημένα στις φόδρες βαλίτσας του, που βάλισε και καμιά κατωστή εκατοστά δόλαρα. Όλη η ιστορία ήτανε τώρα πώς να περάσει το πράγμα μέσα απ' τα σύνορα. Έφερε ο Χασάνη μια ταβούκα βρασμένη, έφερε και του αλάχτα γαθά, σουτζούκια και παστουρμάδες και με ζεκλήκα πιπερωμένα λογής λογής, έφερε κερακή, καθίσανε, μασάγανε και τα λέγανε. Βάλτο με στα φουντούκια. Δε γίνεται κανονάζαρος ο ιδράνιδος. Γιατί βρε για βρούν. Κάνω μια σοβαρή δουλειά μπουζουργέρα. Έτσι κι αν ανακατέψω τη μια με την άλλη μπορεί να βγει βρώμικο το χαρμάνι. Από τη θάλασσα δεν περνάς που Χασάν. Την κυνηγάνει τη θάλασσα. Να το περάσουμε από στεριά. Ένας δρόμος είναι, το Εγκυρνέ, η Ανδριανούπολη. Κάπου σκοτινιάς ο Λάζαρος. Να το περάσουνε μάλιστα, αλλά πώς. Έτσι δηλαδή και του τη φέρνει τούτα τα πολιτάκια και τον τυλίξουνε μέχρι το σύνορο και το ρίξουνε κατόπι. Ξέρεις τίποτα μακαντάσι του κάνει του Χασάν. Να τα πάρω σου μου τα ζητάτε, αλλά θα τα παραλάβω και θα τα πληρώσω ύστερα από τα σύνορα τα δικά μας. Του τουρκαλά δεν τ' άρεσε η κουβέντα. Πώ δηλαδή. Ένα, ε, άμα και συμφωνήσουμε, θα τηλεγραφήσω σ' άνθρωπο δικό μου να μου φέρει τα λεφτά στα σύνορα. Κορόιδο δεν είμαι να κουβαλάω μαζί μου τόσο παρά. Θα πληρωθείτε καλά χέρι με χέρι και σ' άλλα με υγεία. Βγήκε στην αγορά του φουντουκιού το πρωί ο Λάζαρος, έκλεισε παρτίδες για να έχει και δικαιολογητικό και ο Χασάνη πήγε στους δικούς του να κουβεντιάσει τα κόζα. Είναι τώρα στο κόλπο δυο-τρισκύριοι, ο Μουχάμετ Ναρεντίν, ένας άλλος, η Χάμ το λέγανε, μεγάλα κεφάλια, τους η πρόταση. Ο σκοπός είναι να το ρίξουμε το ρουμί. Είναι πονηρός και εμείς είμαστε πονηρότεροι. Όλο και όλο το χασίσι που είχαν ήταν μια-δυο πράμα πράγμα, και όλη τη φτιάξη που ετοιμάζανε ήταν να του πουλήσουνε 15. Πιάσανε το λοιπόν οι μάγκε και φτιάξανε κάτι πλάκε λιβάνια, άλλα πράγματα. Τα βάλανε στο ίδιο κόκκινο χαρτί, συσκευασία που δεν τη γνώριζε, ρίξανε απάνω απάνω τα αληθινό το χασίσι, και περιμένανε να το φορτώσουν του υδράργυρο για 15 οκάδε. Μεγάλη δουλειά και του τη χάλαγε τώρα να περάσουν τα σύνορα. Έξισε το καφά σωϊχά τη βρήκε τη λύση Ακουεφέντη <Κι> Θα τα φορτώσουμε σε ένα αυτοκίνητο τουριστικό Εβετ Στο Εντυρνέ το τελωνίο είναι μέσα στην πόλη Στο σταθμό και τα σύνορα Είναι τέσσερα χιλιόμετρα δρόμος Εβετ Θα περάσει το αυτοκίνητο αθώ Από το τελωνίο να πάρει έξοδο στο δρόμο που πάει στο φυλάκιο είναι κάτι μαγαζιά πάνω στο ποτάμι, στον Εύρο. Μάλιστα. Ο Χασάνης θα καθίσει και δάσε ένα μαγαζί με το πράγμα πάνω του. Άμα φτάσουμε στο μαγαζί, κάτι δεν θα πάθει το αυτοκίνητο και θα σταθούμε να το διορθώσουμε. Και... Πάνω στο διόρθωμα θα φορτώσουμε το ψεύτικο χασίζι και θα το περάσουμε από τα δικά μα τα σύνορα. Και στο Γιουνανιστάν περίμενε τώρα. Τι αληθινέ πλάκε δεν θα τι βρούνε. Μια οκά πράμα, οχτώ πλάκε. Τι κρύβουμε στη τσέπη και τσέπε δεν ψάχνουνε. Τι ψεύτικε πλάκε πάλι θα τι κρύψουμε καλά με στα αυτοκίνητο και δεν θα τι βρούνε. Αφού έχουμε κουφιάσει τη λαμαρίνα. Και αν τι βρούνε. <laughs> αν τι βρούνε, χασίσει δεν είναι. Λιβάνι αληθινόη. Θα πούμε λοιπόν ότι το πάμε δώρο στους μουσουλμάνους για το τζαμί τους. Και εφόσον θα το αναλύσουν και θα το βρούνε λιβάνι, τι θα μα κάνουν. Το πολύ πολύ να το κατασχέσουν, γιατί πήγαμε να περάσουμε λιβάνι λαθρέο. Έτσι όμω και περάσει, τούτο το λιβάνι τα λιθινό θα το φορτώσουμε του Γιουνάν για χασίζει και θα το πληρωθούμε εντάξει. Και για μπουζουριέρα του δίνουμε και την οκά που θα έχουμε στη τσέπη μα πλάκε για δείγμα. Έτσι, τη μια οκά την πουλάμε για δεκαπέντε. Φύνου ήτανε το σχέδιο. Φιληθήκανε μεταξύ τους οι τρεις μακαντάσιδες και είδε και ο Λάζαρος μια πλάκα δείγμα. Τηλεγράφησε λοιπόν σε έναν άνθρωπό του «Έλα με αυτοκίνητο στο σουφλί», κανόνισε τις τιμές και τα πάντα και πήρε ένα αυτοκίνητο να τον βγάλει η Αδριανούπολη. Κι όσο πάγαινε εκείνα τα 240 χιλιόμετρα άσφαλτο, κάτι δεν τάρεσε στο μάτι του Χασάνη. «Δεν θε να με ρίξουν ένα μπαρά πίσω στο τάκα-τάκα. Πού το πάνε!» «Δεν ήτανε τώρα που θα τρώγε το μπλουγούρι άβραστο. Ήτανε και η κοροϊδία. Τούτος δω να πούμε ο Λάζαρος ο Τσίφτης, ο Άπιαστος ο Ιδράργυρος να πέσει θύμα στους τουρκους του Μαχαλά. Θα το φύσα για να πούμε και δεν θα κρύωνε εφόρου ζωής. Καθώς ο άμα και έχει να κάνεις μέμπορο σοβαρό, δεν πέφτει στο λούκι με τα πονέρια». Αλλά κάτι σαλάνια του αέρωση φέρνουνε και άντε να βγάλει στον Βερεσέ. Στην Ισταμούλ όμως πού θα το ασε που θα μάθει την ιστορία η μαγιά και θα γίνει χάχανο μέχρι δάκρυα. <Τι> Τέλος πάντων, ναι η Σαλά, έφτασε στο Εντυρνέ, τους φραγίσανε το πασαπόρτι, έβγαλε εισιτήριο με το σιδερόδρομο και πέρασε απέναντι από το γιοφύρι του Εύρου. Με το που κατηφόρησε το τρένο έβλεπε τα τζάμια και τους μιναρέδες της τουρκικής πολιτείας κι όλο δεν η δουλειά. Στο σουφλί τον περίμενε ο άνθρωπός του, ο Βρασίδας. Καβάλισε τα αυτοκίνητου και πήρανε το δρόμο της Αλεξανδρούπολης. Οκτώ χιλιόμετρα όξω από την Αλεξανδρούπολη... Ήτανε το ραντεβού με τα Τουρκάκια και λέει του Βρασίδα Εντάξει, αμέ, φέρτα Τού δωσε ότι ήταν να του δώσει ο Βρασίδας Τη στήσανε στο οκτώ και περιμέναν Ο Ιχάμ τώρα με το Μουχαμέ την Ουρεντή, Την είχανε βολέψει καλά τη δουλειά και τις πλάγες τι περάσανε τουριστικά δίχως πονηριά Καθώς και καταφέρανε να τις φορτώσουνε στη Μερσεντές ενός Γερμανού τουρίστα Έφτασε η Μερσεντές, κατεβήκανε, χαιρετηθήκανε και ξεφορτώσαν κι η δαέρη μια ο Μανιμάνη. Ο Λάζαρος παράλαβε τις 15 οκάδες μαζί με το καλό μια οκά, έβγαλε το μάτσο με τα 100 δόλαρα, πλέρωσε και άφησε τη μεταφορά στο Βρασίδα. Φύγανε το λοιπόν πρώτοι οι δικοί μας και οι Τούρκοι με τον τουρίστα μείνανε να κάνουνε κουμάντο να γυρίσουν πίσω, ότι δίθεν κάτι ξεχάσανε τέτοιο. Στην Αλεξανδρούπολη μπήκανε σε έναν να τακτοποιήσουν το τραμα, ανοίγει τις πλάκες ο Λάζαρος και βρίσκει ένα σημείο «Του το δω το χασίσει, δώσ' στου στους χριστιανούς να το κάψουν στην εκκλησά γιατί κατά που κουμπάρε έξυπνη σου βάλαμε λιβάνι» «Σκύλιας ο Λάζαρος», αλλά δεν είπε τίποτα πέταξε μονάχα τι πλάκε. Και κράτησε την αληθινή ΟΚΑ που την ξεχώρισε Και που θα του τα έξοδα Τρίβανε τα χέρια τους όρα τα τρία τουρκάκια Πιάσανε μόλις βρεθήκανε στο τσαρδί τους να μοιράσουνε τα κατω στα δόλαρα Και εκεί που ανοίξανε το ματσάκι Βρήκανε και αυτά μέσα ένα σημείωμα που λέγε Του τα δω τα δολάρια κάντε τα ταπετσαρία Γιατί άμα πάτε να τα χαλάσετε θα σας χαλάσει το κέφι Λόγω που είναι ψεύτη και τους έπιασε άλλο πράγμα να ακούνε Γιατί χάσαρε μια οκαχασίση και χώρια τα έξονα Έτσι ανάβουνε τώρα τα πεινά οι ναργελέδες και τα τσιμπούκια Λόγω στενότησε εμπόρευμα. Νίκου Τσιφόρου, τα παιδιά της πιάτσας της εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μοσταντζόγλου. Μουσικέ ης Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός Ηχού Χάσος Μακασχιέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.